Βρισκόμαστε αγαπητοί μου αδελφοί <κυκλή> μόλις μία ημέρα πριν αρχίσει η μεγάλη τεσσαρακοστή και φυσικά πολλές φορές έχουμε μιλήσει για την αθλιότητα του καρναβάλου και εκείνο το οποίο σα συνέστησα και θα σας συνστήσω για μια ακόμα φορά είναι εύχεστε να βάλει ο Κύριος το παντοδύναμο χέρι του το ώστε να φυλάξει τους νέους αυτούς οι οποίοι συμμετέχουν αλλά και όλους μας από κάθε είδου αμαρτία. Διότι, όπως είναι γνωστόν, ο καρνάβολο κάθε άλλο παρά ψυχαγωγία είναι, ψυχοκτονία βεβαίω είναι. Μέσα σε αυτό το παρδαλό πράγμα το οποίο συμβαίνει εδώ και ένα μήνα περίπου τώρα, μόνο αμαρτίε έχουν να ειδούν τα μάτια του Θεού. Και δυστυχώς τίποτα καλό. Να βάλει λοιπόν ο Θεός στο παντοδύναμο χέρι Του, να φυλάξει όλους μας και την πόλη μας από τις συνέπειες αυτές των φοβερών αμαρτημάτων που συμβαίνουν. Και έχουμε πει πολλές φορές ότι δεν είναι τόσο είναι και ο καρνάβαλος ο καθαυτό αυτά τα είδωλα τα οποία κυκλοφορούν στους δρόμους, έχουν την προέλευσή τους από την ειδωλολατρία δεν έχουν καμία θέση μέσα στην Ορθόδοξη Ελλάδα μας αλλά περισσότερο είναι αυτά που γίνονται πίσω από το πρόσχημα του καρναβάλου είναι οι εκτρώσεις είναι οι ανηθικότητες είναι τα διαζύγια είναι η μέθη είναι η ήλε είναι τα ναρκωτικά είναι το τσιγάρο είναι η πορνεία είναι πόσα μπορούμε να αναφέρουμε να γίνει ο Κύριος Ήλεος και ηχτήρμων και να βάλει το χέρι του το ώστε να φυλάξει την πόλη από τις συνέπειες αυτών των αμαρτιών <κυρίζει> όμως εγώ δεν θα σταθώ σε αυτό τόσον όσον θα σταθώ στην Αγία Τεσσαρακοστή η οποία αρχίζει από τη Δευτέρα η οποία, αρχι... η οποία Αγία Τεσσαρακοστή έχει ουσία και βάθος πνευματικών δεν είναι μία γύμναση της αρκός. δεν είναι μόνο στέρησης κάποιων τροφών αν ήταν έτσι εύκολα θα μπορούσαμε όλοι να την κάνουμε εκείνο που δυσκολεύει τον πραγματικό αγωνιστή δεν είναι το να κόψεις κάποια φαγητά Άλλωστε εσείς ξέρετε πολύ καλά, ιδιαίτερα οι παλαιότεροι, ότι ήρθαν εποχές εδώ στον τόπο μας που ζήσατε με ψωμί και νερό και πολλές φορές δεν είχατε ούτε και αυτά. Και ξέρετε πολύ καλά ότι μεγαλώσατε πολλές φορές και με σκουπίδια, τρώγοντα σκουπίδια. Δεν είναι λοιπόν τόσο να ανιστέψει ο άνθρωπος τις τροφές αυτό θα έλεγα είναι το τελευταίο και το πλέον εύκολο ναι βεβαίω χωρίς λάδι δεν είναι σπουδαίο πράγμα καθόλου σπουδαίο δεν είναι και αν το βάλεις καλά στο μυαλό σου θα δεις ότι γίνεται με πολύ ευκολία το σπουδαίο όμως είναι εκείνο στο οποίο θα βάζει οπωσδήποτε το πόδι του ο σατανάς είναι να χάσουμε το πνευματικό κέρδος της νηστείας. Και το πνευματικό κέρδος είναι ότι νηστεία σημαίνει αποχή από την αμαρτία. Τι να το κάνει ο Θεός, όπως λέει ο λαός, να μην τρώει λάδι αλλά να τρώω το λαδά. Τι να το κάνει ο Θεός να μην τρώμε κρέας, και να τρώμε όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος στις άρκες του αδελφού μας με την κατάκριση, με τις ύβριες, με τις κακολογίες, με τις οικοφαντίες. Εκείνο που χρειάζεται η νηστεία είναι να καταλάβουμε ότι είναι διπλή η νηστεία. και ενιστία των τροφών αλλά και η από τις αμαρτίες. Και επειδή πιστεύω ότι είστε πιστοί και πνευματικοί άνθρωποι και θα πάτε την καθαρά Δευτέρα το πρωί στην Εκκλησία πηγαίνετε να ακούσετε εκεί όταν θα αρχίσει η ακολουθία του Εσπερινού ένα ωραίο ύμνο «Νυστεύσομαι νυστή αντεκτήν ευάρεστον το Κυρίο» «Ελάτε λέει να νηστεψουμε εκείνη την νηστεία που αρέσει στον Θεόν» «Ποια είναι εκείνη η νηστεία. Όχι τόσον οι τροφές Άλλωστε δεν την αναφέρει καθόλου αυτήν Αληθής νηστεία Ή των κακών αλοτρίωσης Πραγματική λέει και σωστή νηστεία Είναι να νικήσουμε τα πάθη μας Να νικήσουμε τα κακά Να πατήσουμε Και να εξαφανίσουμε το κακό Από μέσα μας Εγκράτη γλώτης Μπορεί να το κάνεις αυτό Μπορείς βάλει ένα κανόνα να μην ακουστεί η φωνούλα σου μέσα στη μεγάλη τεσσαράκοστη φορία το κάνεις αυτό εδιάβαζα προχτές μην γυλάσετε εδιάβαζα προχτές μια στατιστική που έγινε λέει στην Αμερική μια γυναίκα μάλιστα το έκανε γυναίκα το έκανε και λέει καθημερινώς οι γυναίκες κατά μέσον όρο βάζουν στο στόμα του λέει 22.000 λέξεις 22.000 λέξεις και λίγες και λίγες είναι και να το λέει γυναίκα αυτό παντάσου γυναίκα το λέει Μπορείς λοιπόν να βάλεις κανόνα στον εαυτό σου όλη αυτή τη σακουσία να μην ακούσει η φωνή σου. Μπορείτε να το βάλεις. Αυτό θα ήταν η νηστία. Αυτό που έκαναν οι Άγιοι πατέρες. Ξέρετε τι οι Άγιοι πατέρες. Ξέρετε τι κάνανε. Καθαρά Δευτέρα, πρωί, πρωί. Τα παλιά, τα Άγια Μοναστήρια, μιλάμε έτσι. Εκεί, στα Άγια Μοναστήρια, στην έρημο του Ιορδάνου στην έρημο της Θυπαϊδος στην έρημο μέσα εκεί που αγίασαν Μέγας Αντώνιος Όσιος Παύλος ο Θηβαίος Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος Μακάριος ο Αλεξανδρεύς εκεί είπαν σε αυτά τα Άγια Μοναστήρια τι έκαναν Άρχιδη και φεύγανε από το μοναστήρι φεύγανε, παίρναν όλη ευχή από το γέροντα και φεύγανε έπαιρνε ο καθένας λίγο ψωμί στον τορβάτο και έφευγαν. Που πηγαίνανε, μέσα στην έρημο, τρουπόνανε μέσα εκεί, στις οπές της γης που λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος, μέσα στις τρύπες της γης, τρουπόναν κάτω, σαν, σαν, σαν ταφίδια, μέσα στο χώμα, για να μην μιλάνε, για να μην μιλάνε, για να μην έγινε το στόμα τους και λέει κουβέντε και γυρνάκανε πότε Κυριακή των Βαΐων άμα πας την Κυριακή των Βαΐων στην εκκλησία με το καλό όταν θα περάσει η Αγία 400 και θα ακούσει υπάρχει υπάρχει ένα σύμνο, υπάρχει ένα σύμνος τη μεγάλη, τη, την Κυριακή των Βαΐων που λέει δεν τον θυμάμαι πως αρχίζει το ξέρω καλά αλλά τώρα το μυαλό μου ξέρετε φυρένει και λίγο και γυρνάω τι λέει Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε, μαζευτήκαμε, ξαναμαζευτήκαμε, ξαναμαζευτήκαμε. Ήταν ο ύμνος που εψάλετος στα μοναστήρια που γυρνούσαν οι πατέρες από την άσκησή τους μέσα στην έρημα της 40 αυτές οι μέρες. Α, λοιπόν, <συσχελίδι> αληθείς νηστεία ή τον κακό να ολοκρίωση, εγκράτεια γλώτηση, μου, μου, μπορείς μου, μου θυμού αποχή επιθυμιών χωρισμός καταλαγιάς ψεύδους και επιοργίας Έτω. μην μιλάς πις το σου μην θυμώνεις σου σταμάτα ταπεινώ σου <Κι> κόψε από πάνω σου επιθυμίες δεν έχει θέλω δεν θέλεις εκεί συντείνει και η νηστεία των τροφών τι θα φάμε αύριο εμένα μου αρέσει. Όχι δεν αρέσει. Δεν θεω αρέσει. Αύριο θα φας χορταράκια. Χωρίς λάδι. Χωρίς λάδι. Τι σημαίνει εμένα μου αρέσει. Δεν σε ρώτησα τι σ' αρέσει. Επιθυμιών χωρισμό Δεν έχει. Αύριο θα φας ελιές ξανάρτηγες. Εκείνο θα φας. Αύριο θα φας. Ξέρω εγώ τι θα φας. Πέτρες φάει πέτρες Δεν έχει λάδι Τελείως Αυτή είναι η αρχή αδελφοί μου η Νηστεία αυτό σημαίνει νηστεία Βεβαίως και τις τροφές Πρώτα οι τροφές Αλλά στη συνέχεια η ουσία της νηστείας Που είπαμε είναι η τον κακών αλουτρίωσης δεν χρειάζεται να σας πω πως γίνεται η νηστεία την έχουμε 1.000 υπή την ξέρουμε μόνον Σαββατοκύριακο τρώμε έλεον λαδάκι όλες τις άλλες ημέρες δεν έχει λάδι όλες τις άλλες ημέρες έχουμε καθαρή νηστεία χωρίς λάδι Αυτά λοιπόν και για την νηστεία και συνεχίζουμε να ολοκληρώσουμε το 12ο κεφάλαιο των παρομοιών του Σολομόντο και να μπούμε με τη χάρη του Θεού στο 13ο το οποίο και ακολουθεί. Το 12ο κεφάλαιο το κλείσαμε ουσιαστικά την περασμένη ομιλία μας το περασμένο Σάββατο αλλά θα επαναλάβουμε όπως το κάνουμε πάντοτε θα επαναλάβουμε εν αυτά τα οποία μας εδίδαξε ο Κύριος μέσα στους τρεις τελευταίους στίχους που ερμηνεύσαμε Δύο πράγματα θέλω να κρατήσουμε αδελφοί μου Δύο πράγματα. Δύο πράγματα χαρακτηριστικά, δύο λόγια χαρακτηριστικά, τόσο διδακτικά όσον πραγματικά θα έλεγα είναι ο χρυσός της γης. Τόσον ωφέλιμα. Αλλά δεν ξέρουμε να εκτιμούμε και να διακρίνουμε το πραγματικό χρυσάφι από το ψεύτικο και παροδικό χρυσάφι. Εμάς τα πνάμματα, τα, τα μάτια μας ανοίγουν μπροστά στα ψεύτικα χρυσάφια του κόσμου, τα οποία θα μείνουν εδώ και τα οποία είπε ο Κύριος δώστα χαρίσετα τα μπροστά στο να κερδίσεις την ψυχή σου και όλο τον κόσμο να σου χαρίσουν μην πουλήσει την ψυχή σου αυτά είναι τα λόγια του Κυρίου το πραγματικό χρυσάφι λοιπόν ποιο είναι άκου επιγνώμων δίκαιο δίκαιος εαυτού φίλος έστε γίνε, γίνε γνώστης του εαυτού σου αν τον εαυτό σου αναγαπάς τον εαυτό σου Αυτό νόητο δεν γίνει Ασχολήσου με τον εαυτό σου Αυτό λέει Όποιος αγαπάει τον εαυτό του Την ψυχούλα του ασχολείται με την ψυχούλα του Και όχι με τους άλλους Εμείς παριστάνομαι τους χριστιανούς και κανείς από μάς δεν ασχολείται με τον εαυτό του και ο καθένας για την πραγματικότητα του εαυτού μας έχουμε μαύρα μεσάνυχτα δεν ξέρουμε τι μας γίνεται και πού φαίνεται αυτό μέσα στην εψομολόγηση τι έχεις τίποτα τίποτα, τίποτα δεν έχω τίποτα Έβγαλα φτερά και πετάω, έγινε αγγελάκι. Δεν έχω τίποτα. Ξέρεις τι λέει παρακάτω σε ένα άλλο σημείο των παροιμιών, θα το βρούμε ενδεχομένως μπροστά μας. Τι λέει, οι εαυτόν επιγνώμονε σοφοί. Αυτοί που έχουν μάθει να ψάχνουν και να ελέγχουν και να ανακρίνουν και να καθαρίζουν τον εαυτό τους, αυτή είναι η σοφή, η πραγματική σοφή άνθρωποι. Εμεί βλέπετε με τι ευκολία αλλά και θα έλεγα και με πολλή γνώση αυτά. Κακομήρε μου και κακόμοιροί μου, αυτά θα μας κολλήσουν στην κόλαση. Αυτά θα μας κολλήσουν στην κόλαση. Ξέρεις πολύ καλά το νόμο του κυρίου, τον ξέρει. Και πού φαίνεται ότι τον ξέρει, Όταν καταδικάζει και κατακρίνει τον άλλον. Εκεί ξέρεις και τον κοσκινάς τον άλλονε και τον περνάς από χίλια μίλια κόσκινα. Άμα έχεις και εμπάθεια εναντίον του όλα σου βρωμάνε και όλα σου μυρίζουν. Μα δεν υπάρχει κάτι να του βρεις στο επάνω του. Άμα έχεις και λίγο κακία μέσα σου και λίγο εμπάθεια μέσα σου... Και εκείνο στραβά το κάνει, και έτσι μιλάει. Και γιατί μιλάει έτσι, και γιατί κοιτάει έτσι, και γιατί περπατάει έτσι, και εκείνο που φοράει είναι στραβό, και εκείνο που τρώει λάθο, και εκείνο που κάνει λάθος. όλα λάθος. Και πιθανόν να έχει και δίκιο. Αλλά από αυτό το κόσκινο, πέρασες ποτέ τον εαυτού σου. Από αυτό το κόσκινο που περνάς τον άλλον και ξέρεις να τον ψιλοκοσκινίζεις κυριολεκτικά; εκοσκίνησες ποτέ τον εαυτό σου ποτέ αγαπάς την ψυχούρα σου αν αγαπάς την ψυχούρα σου άσε τον άλλο στην άκρη ψάξε τον εαυτό σου και παρακάτω αμαρτάνοντας καταδιώξετε κακά Αμαρτήσαμε Αυτό νόητο Άνθρωποι είμαστε και θα αμαρτήσουμε Σας έχω πει και άλλη φορά Δεν θα δικαστούμε γιατί αμαρτήσαμε Εκείνο που θα μας δικάσει Ο Κύριος είναι γιατί δεν μετανοήσαμε τι αμάρτησες Ποιος άνθρωπος δεν αμάρτησε βλέπετε έχει η Αγία μας Εκκλησία να μας επιδεικνύει φοβερά παραδείγματα του Δαυίδ, του Βασιλέως τι αμάρτημα ήταν εκείνο που έκανε τι φοβερό αμάρτημα να πάρει τη γυναίκα του Αλουνού να στείλει τον άντρα της μπροστά στο μέτωπο για να τον σκοτώσουν φοβερά εγκλήματα όμως βλέπετε έγινε προφήτης Άγιος γιατί, διότι μετενόησε δεν κάθισε κάτω αμάρτησε μεν αλλά σηκώθηκε τι έκανε ο Πέτρος υπάρχει αμάρτημα σαν του Πέτρου για θυμίσου τη νύχτα εκείνη της Μεγάλης Πέμπτης τη φοβερά που ενώπιον φοβε... φο... πολλών μαρτύρων αρνήθηκε κατηγορηματικά και ενόρκος και, με... και με κατάρες τον εαυτό του φοβερό πράγμα ε? Ήρξα το λέει καταναθεματίζει και ομνείει ότι είδα τον άνθρωπο υπάρχει υπάρχει χειρότερο αμάρτημα από την άρνηση του Θεού δεν υπάρχει η χειρότερη μορφή αμαρτίας είναι αυτή να αρνηθεί στο Θεό και όμως βλέπετε η μετάνοια τον έκανε να ξαναγίνει από ο Θεός να μετανοήσει να κλάψει να πενθύσει για την αμαρτία του και μάλιστα λέει η ιστορία του ότι όταν άκουγε κόκορα έκλαιγε. Όταν άκουγε κόκορα έκλαιγε. Θυμόταν εκείνο τον κόκορα, εκείνο τον κόκορα, το σωτήρα του τον κόκορα εκείνο που με το λάγημά του του θύμισε την προφητεία του κυρίου ότι πριν ολέκτορα φωνήσε τρει απαργήσει μηδένε. Αυτά είναι τα δύο στοιχεία, τα βασικά στοιχεία, τα οποία αναλύσαμε, αδελφοί μου, την προηγούμενη ομιλία μας. Η αμαρτία θα κολλήσει οπωσδήποτε πάνω μας. Χρέος μας είναι να καθαριζόμαστε. Μην μένουμε με την αμαρτία. Διότι η αμαρτία είναι ο φοβερός εκείνος τύρανος ο οποίος δεν θα σε αφήσει θα σου ζητάει λίτρα, λίτρα, θα σου ζητάει τόκους και επιτόκια και αν αμάρτησες και το κουκούλωσες και νομίζει ότι τελείωσε δεν τελείωσε θα έρθουν έτσι τα πράγματα θα τα, τριω, θα το, θα τα γυροφέρει ο διάολος έτσι ούτως ώστε να τον πληρώσει. Ο διάωρος θέλει, θέλει, θέλει το ποσοστό του στην αμαρτία σου. Και γι' αυτό κοίταξε να τρέξει μέσα στην εξομολόγηση, να απαλλαγείς, να καθαριστείς, να φύγει το βάρος του αμαρτήματός σου, να γίνεις κι εσύ υψηπέτη να μπορείς να πετάξεις, να φύγεις από, αυτή τη, α, να, από τη μούχλα του κόσμου αυτού. Αυτά είχαμε πει κλείνοντας το 12ο κεφάλαιο. Και όπως είπαμε ξεκινάμε σήμερα το 13ο κεφάλαιο και σκέφτηκα να μην διαβάζουμε και τους τρεις στίχους αλλά σιγά σιγά διαβάζοντας να ερμηνεύουμε κιόλας. Πιστεύω ότι έτσι είναι πιο πρόσφορο και σε εσάς αλλά είναι πιο πρόσφορο και σε μένα. Λίγο λίγο στίχο θα διαβάζουμε θα τον ερμηνεύουμε και θα προχωράμε παρακάτω. Διαβάζουμε λοιπόν την αρχή του 13ου κεφαλαίου ο Ιω η υπήκοο πατρί ή ω δε ανήκος εναπολία. Τι λέγουν αυτά τα λόγια Λένε, μα θυμίζουν κάτι το οποίο ίσχυε κάποτε εδώ σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο. σχυε. Αν κάνουμε μία οπισθοχώρηση στα χρόνια που έχουν περάσει και φτάσουμε στη δεκαετία του 30, του 40, του 50, και του 60, και του 70, ακόμα τότε που οι γονεί ήταν γονεί. Και ήξεραν το ρόλο τους και τότε που τα παιδιά ήταν παιδιά, και ήξεραν το ρόλο τους γιατί τώρα αντεστράφησαν οι ώρια. Σήμερα οι γονεί γίνηκαν παιδιά, και τι τρώνε από τα παιδιά τους που παριστάνουν τους γονεί. Τότε οι γονεί ήταν γονεί και τα παιδιά ήταν παιδιά. Αν φτάσουμε λοιπόν σε εκείνη την εποχή, θα ειδούμε αυτό το οποίο γράφει εδώ ο λόγο του κυρίου σήμερα. Και έτσι θα διασταυρώσετε και θα καταλάβετε ότι κάποτε στον ευλογημένο αυτό τόπο όχι απλώς το Ευαγγέλιο αλλά επειδή οι άνθρωποι ήταν, ήταν είχαν έμφυτη τη γνώση του Θεού μέσα τους επραγματοποιούσαν το Ευαγγέλιο χωρίς ενδεχομένως να το κάνουν και συνηθιστά. τι λέγει λοιπόν Υιός πανούργο η πίκο πατρί. Ποιο είναι ο πανούργος ο πανούργκο είναι ο πανέξυπνο. Και για να το πάρουμε στη θρησκευτική γλώσσα έξυπνο άνθρωπο, πανέξυπνο άνθρωπο, ποιο είναι ο φωτισμένο άνθρωπο, αυτός που έχει φωτισμό και χάρη Θεού. Το παιδί λοιπόν λέγει που έχει χάρη Θεού, που έχει φωτισμό πνεύματος Αγίου που είναι πανούργο πανούργο με την καλή έννοια της λέξεως αυτό το παιδί τι κάνει υπακοή στον πατέρα του υπακοή στον πατέρα του τώρα τι να σας συστήσω εγώ να συστήσω να κάνουν υπακοή τα παιδιά στους πατεράδες προκόψαμε προκόψαμε προκόψαμε αδελφοί μου Ποιου πατεράδε, έλατε να μου του δείξετε του πατεράδε. Έλατε να μου δείξετε του σύγχρονου πατεράδε, να ειδω του πατεράδε των 25, το 27, τον 30, τον 35, τον 40 χρονών. Που έχουν παιδιά, τι παιδιά. Έχουν παιδιά 5 χρονών, 6 χρονών, 7 χρονών, 8, 10, 15 χρονών. Έχουν. Για να απαιτήσω από τα παιδιά υπακοή στου γονεί, Πρέπει να ειδώ τι γονεί είναι αυτοί Πρέπει να ειδώ Τι αγωγή έχουν δώσει αυτοί οι γονείς Τα παιδιά Πώς θα το πάρω το παιδί Μέσα στην εξομολόγηση Στα 17 τώρα χρόνια που είμαι εξομολόγος Κυριολεκτικά Έχω Πέσει από το ζενίθι στο να Τι να του πει εκείνο του παιδιού που έρχεται και σου λέει «Εγώ παπούλι, δεν ήθελα να έχω πατέρα και μάνα». Δεν το ήθελα. Πατέ, τέτοιο πατέρα και τέτοια μάνα να μου λείπανε. Τι να του πω αυτό το παιδί μου. να κάνει υπακοή του πατέρα σου, Τον Αλίτη. Τον πατέρα το βλάστημο. Τον πατέρα το μεθύστακα Τον πατέρα το πόρνο. Τον πατέρα το διεφθαρμένο. Τον, τον πατέρα που γυρνάει από πόρτα σε πόρτα και από γυναίκα σε γυναίκα. Τι υπακοή να κάνει κύριο το παιδί. Ή ποια υπακοή να κάνει το, το παιδί σε εκείνη τη μάνα την παλαβή και τη μουρλή που τη μουρλανε η αμαρτία και παίρνει την τσάντα από τι 7 το πρωί και γυρνάει στο σπίτι τις 7 το βράδυ. Τι υπακοή να κάνει το, εκείνο το δόλιο το παιδί. Παλαιά οι γονεί ήταν σοφοί, σοφότεροι των παιδιών. Και ένα παιδί που είχε πνεύμα Θεού, χάρη Θεού επάνω του, έβλεπε με τη χάρη που είχε από το Θεό, ότι ο πατέρας κάνει την προσευχή του, αγωνίζεται, προσεύχεται, πάει στην εκκλησία. Ποιο πατέρας δεν πήγαινε στην εκκλησία. Τα έζησα, τα ζήσαμε όλοι αυτά. Αυτά πραγματικά, τα καταπληκτικά θεάματα τα οποία δυστυχώ σήμερα εξέλειψαν, Εβλέπαμε τότε οικογένειες οδόκληρες, πατέρας, μάνα, παιδιά, όλοι μαζί πρωί στην εκκλησία. Οι εκκλησίε έσφιζαν από ζωή, έσφιζαν από παιδικέ φωνές. Η μεριά του ανδρών ήταν πάντα γεμάτη, τράβαρα μου βρεις τώρα, τη μεριά των ανδρών γεμάτη, πήγαινε μια Κυριακή στην εκκλησία. Ποια Κυριακή, Κυριακή είπα, Κυριακή, συγχωράτε με λάθο έκανα. Τότε Σάββατο να πήγαινε σε απόγευμα, πήγαινε να δει πω κάνω τον Εσπερνό τώρα, τώρα στι εκκλησίε. Πήγαινε να πω γίνεται το Εσπερνό. Πήγε στην Παντάνασα κάτι. Στην Παντάνασα πήγαινε να δει πω γίνεται το μια Μια-δυο γριούλε αν βρέθηκαν εκεί έτσι, περαστικέ. Παπαθέμησε ο παπαγκόσμιο, ο πατέρα μου, αν εκεί πέρα θα κάνει ένα Εσπερνό έτσι. Κανεί μέσα. Ένα γέρο τον αγκαρεύουν εκεί να διαβάσει το, το, το, το, το προημιακό και τέλειως. Τότε, σπερινός, να σας πω εγώ γιατί να Αγία Βαρβάρα, γιατί εκεί μεγάλωσε. Γεμάτη εκκλησία, σπερινός. Σάββατο, Απόγευμα, σπερινός, γεμάτη εκκλησία, όπως το ακούτε. <ΣΣΣΣ> Τώρα βλέπετε έχουμε τηλεόραση. Έχουμε τα σύριαλ. Δεν φεύγει άλλη τώρα από το σπίτι να πάει στην εκκλησία θα πάω τώρα. Έχουμε τη συνέχεια έχουμε το σύριαλ. Πρέπει να κάτσουμε να δούμε. Τι υπάκοη να κάνει τώρα το παιδί στον πατέρα. <χω> Τότε όντως ο σοφός γιος το πνευματικό παιδί έκανε υπάκοη στον πατέρα και προκόβανε εκείνα τα παιδιά γιατί είχαν την ευλογία του πατέρα και την ευλογία τη μάνα. Είδε ιός πανούργο υπήκοο πατρί. Το παιδί που έκανε υπακοή είχε ευφυα από τον Θεό, ήξερε τι έκανε. Σήμερα τα παιδιά τα μάθαν όλα. Αυτό του το δίδαξε εσύ του παιδιού. Α το παιδί μου Αυτό το παιδί! Ξέρει το παιδί! Αυτό το παιδί! Βλαμμένη. Θα τα λέει ο πατέρα στη μάνα. Και το παιδί ακούει. Ξέρει το παιδί, τι ξέρει το παιδί τι ξέρει το παιδί, για παίζουμε να καταλάβω. συνεπώς, τι σα έχω πει μη δείχνετε τα παιδιά διότι αυτή δεν είναι η ένοχη ενοχείστε εσείς ενοχείστε εσείς, εδώ εσείς που δώσατε αυτόν τον αέρα στα παιδιά οι παλαιοί γονεί ήξεραν να βάζουν τα παιδιά στη θέση τους, ήξεραν να μιλάνε και το παιδί να σιωπά, ήξεραν να μιλάει ο πατέρας και το παιδί να τρέμει από κάτω, ήξεραν να επιβάλουν τον νόμο του σπιτιού τους, ποιο σπίτι τώρα, για δείξε μου σε ένα σπίτι ούτε ώρα θέλει μπαίνει ο καθένας ούτε ώρα θέλει φεύγει αηγιά σου γέρο αηγιά σου γριά έχουμε ξενύχτη απόψε αηγιά ούτε ξέρεις που πάει ούτε απολογία δίνει τίποτα και τι δεν μιλάω για κανα παιδί 25 χρονών 30 χρονών μιλάω για παιδί 12 χρονών μιλάω για παιδί 13 χρονών τώρα ειδικά με τα καρναβάλια μην ψαχνώστε πηγαίνετε να ρωτήσετε μόνοι σας αν εγώ σας φαίνονται υπερβολικά αυτά που λέω Υιός <κυρίζει> πανούργος υπήκουος πατρινέ ναι, το παιδί να κάνει υπακοή στον πατέρα και στη μάνα ευλογία μεγάλη αυτή άρα είπαμε σήμερα από αλλού πρέπει να ξεκινήσουμε πίσω ακριβώς την πόρτα εκεί πέρα Από αλλού πρέπει να ξεκινήσουμε. Ποιος είναι ο πατέρας και ποια είναι η μάνα. Ποιοι είναι αυτοί οι λεγόμενοι παιδαγωγοί του παιδιού. Που το μεγάλωσαν. Τι του δίδαξαν. Ναι και μέσα στο βιβλιαράκι μου αν διαβάσετε αυτό που με τη χάρη του Θεού βγάλαμε. Αν διαβάσετε που μιλάει και για το σεβασμό των παιδιών προς τους γονείς. Θα ειδείτε εκεί πέρα τι λέμε. Το γράφουμε αυτό. Τι να απαιτήσει από το παιδί. Σεβασμό σε ποιον πατέρα και τι υπακοή να κάνει το παιδί τι υπακοή να κάνει το παιδί σε τι να κάνει υπακοή όταν του λέει ο πατέρας του τι έβγα όξο και τρέχα κάτω στους οίκους ανοχής εκεί να κάνει υπακοή το παιδί αλλά είπαμε Σκέφτομαι και τι συνέπειε όταν υπάρχουν οι πατεράδε, οι σημερινοί πατεράδε, οι οποίοι ούτε ξέρουν από πνευματικότητα, ούτε έχουν ιδέα από εκκλησία. Του λέει ο πατέρα, κάτω κάτσε κάτω εκεί μίσου, Κυριακή, που θα πα στην εκκλησία. Ποια εκκλησία. Πέθανε ο Θεό. Πέθανε ο Θεό. Το μυαλό σου πέθανε, μαύρο μου. Το μυαλό σου πέθανε. Πέθανε ο Θεό. Ίσως έτσι θα ήθελες αλλά δυστυχώς θα σε απογοητεύσει η πραγματικότητα <κυρίζει> Υιός πανούργος υπήκοος πατρί Εδώ λοιπόν θα το ερμηνεύσουμε ω εξή αυτό το, το, το στίχο της Αγίας Γραφής Τα παιδιά εκείνα που ευλογήθηκαν από τον Θεό Μεγάλωσαν μέσα Μεγάλωσαν σε ευλογημένες οικογένειες εκείνα τα παιδιά ναι εκείνα τα παιδιά οφείλουν σεβασμό και υπακοή στους γονείς έως θανατο έως θανατο εκείνα τα παιδιά ναι οφείλουν σεβασμό και υπακοή στους γονείς μέχρι της τελευταίας τους αναπνοής εκείνος ο πατέρας ο οποίος τα μεγάλωσε και η μάνα που τα μεγάλωσε του οφείλουν και σεβασμό και υπακοή, γιατί αυτές είναι αγιασμένες ψυχές. Τώρα για τους άλλους, για τους άλλους γονείς, τι να υπούμε. Ας αναλάβει ο Θεός να διδάξει τα παιδιά. Ας αναλάβει ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές των παιδιών. Ας αναλάβει ο Θεός να μιλήσει και στις καρδιές των γονιών. Εγώ εδώ αδελφοί μου, δηλώνω αδυναμία. Εγώ εδώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Σηκώνω τα χέρια ψηλά Ποιος να ακούσει ποιον να ακούσει Ποιος να διδάξει ποιον να διδάξει Εδώ είναι Είναι ένας κύκλο, κύκλος Μέσα στον οποίο Πραγματικά μόνον Η παρσοφία και η πατογνωσία Του Θεού θα μπορούσε να μας δώσει Απαντήσεις Υιός Δεανίκος εν απολία ενώ το παιδί λέει που κάνει υπακοή δείχνει σεβασμό τους γεννήτωρές του τους ευλαβείς και ευλογημένου γεννήτωρές του έχει τη χάρη και τη σοφία του Θεού το παιδί εκείνο το οποίον παρακούει τους γονείς τους ευλογημένου, εκείνο είναι στα πρόθυρα της απολίας Αυτό πέστε το στα παιδιά. Πέστε το στα παιδιά. Προχτές με πήρε μια κυρία, άκουσε την ομιλία της Τετάρτης, με πήρε μια κυρία από το Ρίο, πέρα. Πού δεν την ξέρουν. Μου λέει παππούλη, δεν με ξέρετε. Άκουσα την ομιλία σας. Πρόβλημα με τα παιδιά της. Τεράστιο πρόβλημα. Τι να τους πω. Τι να τους πω που μου γυρνάνε την πλάτη όταν τους μιλάω τι να τους πω που μόνο καρπαζές δεν μου δείχνουν τι να τους μιλήσω, τι να τους υπο' τι να τους υπείτε σα βλέπω και εσάς εδώ πέρα που κουνάτε τα κεφάλια σας και καταλαβαίνω τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε και εσείς στα σπίτια σας μια απάντηση υπάρχει αδερφοί μου πέστους του το λόγο του Θεού Απερίτμητον. Σε σημαίνει απερίτμητον. Μην το κουτσουκόβει, μην το κόβεις το λόγο του Θεού. Πε τον όπως τον είπε ο κύριο, ακριβώ! Μην πει τι έκανε εσύ, γιατί συνήθω αυτό λέμε στα παιδιά μας Γιατί δεν με βλέπεις εμένα τι κάνω. Ποια είσαι εσύ. Αμαρτωλίζει εσύ. Αμαρτωλίζει εσύ. Το δικό σου το παράδειγμα βάζει μπροστά για να βαδίσει το παιδί σου. Πε του το λόγο του Θεού. Γνήσιο και απερίτμητον Κι άστα. Άστα. Με τη δικιά σου την προσευχή με τη δικιά σου την πίστη, με τη δικιά σου την υπομονή, με, τη δικιά σου τη... με το δικό σου τον πόθο, ο Λόγος του Θεού αυτός, με το δικό σου το παράδειγμα, ο Λόγος του Θεού ζει μέσα στην καρδιά του παιδιού. Μπορεί το παιδί να μην θέλει να τον δει ακόμα. Κάποια στιγμή όμως όταν θα στριμώξουν τα πράγματα στη ζωή του, θα θυμηθεί εκείνο το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού δεν πεθαίνει ο Λόγος του Θεού είδατε τι λέει η Εκκλησία ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού και Λόγος του Θεού αθάνατος υπάρχουν. δεν πεθαίνει ο Λόγος του Θεού γιατί είναι αθάνατος γιατί είναι ο ίδιος ο Χριστός δεν πεθαίνει όταν του δίνει το Λόγο του Θεού του δίνεις τη Θεία Κοινωνία, του δίνεις το σώμα και το αίμα του Χριστού, του δίνεις τον ίδιο το Χριστό, ποιάς θα πιθάνεις εσύ, φύγε άστο εκείνος ο λόγος του Θεού θα τον μαγειρέψει κάποια μέρα Μπορεί να έχει πεθάνει γιατί εγωιστικό είναι αυτό που λέτε μερικέ φορέ. Να μην δω και εγώ τη σωτηρία του παιδιού μου. Γιατί του το λέω πολλέ φορέ. Πε εσύ, το Θεό θα θαυματουργήσει επάνω στο παιδί σου. Μα θέλω να το δω κιόλα. Όχι να μην το δει, δεν είσαι άξια να το δει. Γιατί εσύ ενδεχομένω οδήγησε στο παιδί στην καταστροφή. Άστο και ο Θεό θα με ρημνίσει. Άστο και ο Θεό θα, θα το φέρει το παιδί εκεί που πρέπει να το φέρει. Όμω εσύ μετανόησε εσύ πες του την αλήθεια εσύ τήρησε την αλήθεια εσύ γίνε παράδειγμα γι' αυτό προσευχή σου για αυτό και άφησε το τα πράγματα και σας έχω πει πεθάναν πολλοί γονείς, πεθάναν φύγανε αλλά ήρθαν τα παιδιά τους για εξομολόγηση μετά από 40 χρόνια 50 χρόνια γέροι άνθρωποι και έχουν και το λένε, εκείνος ο πατέρας μου έφυγε με τον καημό παπούλι, και πλέει κάτω. Και πλέει Τον έκανα και έγκλαιγε τον πατέρα μου. Τον βάραγα, τον βάραγα. Εκεί πέθανε και εκεί εγώ τον έβριζα από πάνω. Αλλά τώρα η ψυχούρα του θα σε βλέπει, του λέω και θα χαίρεται που σε είδε να έρχεσαι για εξομολόγηση. Υιός ένα εναπολία ενώ ο υπάκουος υιός έχει ευλογία από τον Θεό είναι σοφός ξέρει τι κάνει ο ανίκος, ο παρίκος, δηλαδή υιός θα τα βρει μπροστά του δύσκολα εκείνο το παιδί θα πέσει στη δίνη των πειρασμών Εκείνο το παιδί θα πέσει στο ταψί του σατανά. Θα το χορέψει ο διάολος όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Γιατί βλέπετε όσο και να λέμε ο πατέρας είναι ιερό πρόσωπο και η μητέρα. Και γι' αυτό βλέπετε στις δέκα εντολές του Κυρίου στην Παλία Διαθήκη υπάρχει τάξις. Ο Κύριος βλέπετε τις εντολές τις έβαλε με τάξη. Οι τέσσερις πρώτες είναι, αφορούν στα χρέη του ανθρώπου προς τον Θεό. Οι πέμπτη αμέσως μετά τον Θεό το χρέος του ανθρώπου προς τον γονιό του. Τίμα του πατέρα σου και τη μητέρα σου. Και οι υπόλοιπες άλλε πέντε είναι τα χρέη του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπο. Μετά τον Θεό λοιπόν και φυσικά πάντοτε και το πνευματικό που είναι η φωνή του Θεού μετά είναι ο γονιός πέστε τα αυτά στα παιδιά σας όχι τι κάνετε εσείς τι πρέπει να κάνουν και άστα πες του τις συνέπειες δίδαξέ το να έχει γνώση ούτως ώστε θα έρθει κάποια στιγμή η φωνή του Θεού να το κατευθύνει. Συνεχίζουμε. Από καρπόν δικαιοσύνης φάγετε αγαθός. Yeah. Το έχουμε ξαναπεί. Τι λέει ο κόσμος? Μην πας ρε βλάκα με το σταυρό στο χέρι. Ρε βλάκα, ρε μουρλέ που πας με το σταυρό στο χέρι. Ρε. Είναι η εποχή της κομπίνας. Είναι η εποχή της απάτης, είναι η εποχή της κλεψιάς, ρε πήγε ρε, δεν θα επιβιώσεις. Κάνε και εσύ την κομπίνα σου, κάνε και εσύ την κλεψιά σου, κρύψε και εσύ κάτρια από την αφορία, πέσε κανένα. ψέμα ρε, ξύπνα ρε βλάκα. Έχω μερικά πνευματικό παιδί εδώ μέσα, τα οποία αν τα καλέσω να σηκώσουν το χέρι τους να πουν την αλήθεια, θα ειδούν τι του λέω, θα πουν τι του λέω μέσα στην εξομολόγηση. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ ψέμα και ποτέ παρανομία. Ποτέ. Ποτέ. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Και χαίρομαι διότι ο Θεός να μελεήσει με έρχεται η Αγία Γραφή να επιβεβαιώσει τους λόγους ο αγαθός ο σωστός άνθρωπος δεν πρόκειται να πεινάσει αυτό λέει από καρπών δικαιοσύνης φάγεται αγαθός Εργάζεσαι δίκαια τίμια, σωστά είσαι συνεπής στο λόγο του Κυρίου συνεπίστησε εντολές του τηρεί στον νόμο του Θεού με ευλάβεια με ακρίβεια δεν θα πεινάσεις δεν θα πεινάσεις γιατί γιατί το λέει ο Κύριος γι' αυτό <κυρίζει> <κυρίζει> δεν θα πεινάσεις πόσοι έχουν έρθει στην εξομολόγηση μου λέει τα πούλοι, δεν γίνεται πρέπει να δηλώσω κάτι ψέμα δεν μπορεί, πρέπει να πάρω τη σύνταξη πρέπει να πάρω εκείνο πρέπει να πω ένα ψέμα οπωσδήποτε χίλιες φορέ χωρί σύνταξη και να σου βρέχει ο Θεός από τον ουρανό το μάνα και θα τρώσει θα το πιστέψεις ψέμα όχι κομπίνα όχι γιατί μπορεί να πάρεις αυτά τα χίλια ευρώ που διεκδικείς να τα πάρεις αυτά τα χίλια ευρώ και να σου βγουν ξύνά και να τρέχεις κάθε μέρα στα νοσοκομεία με καρκίνους και με άλλες αρρώστιες και να δεις τότε τι θα τρώς Ποτέ, ποτέ, ποτέ παρανομία Προσέξτε τα Εγώ δεν έχω να λέω άλλες κουβέντες Και το ξέρετε Δεν παριστάνω τον Άγιο Σας το έχω πει να μην τα επαναλαμβάνω τα ίδια και τα ίδια Ξέρω τι υπάρχει μέσα μου Ξέρω πολύ καλά ξέρω Αλλά αδελφοί μου Αν θέλετε ακούστε τα λόγια Ενός πέστε με βλαμένο πέστε, Ενός βλαμένο όμω, Θυμηθείτε όμω τα λόγια Ποτέ παρανομία Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ πάντοτε με το σταυρό στο χέρι πάντοτε με το σταυρό στο χέρι τι λέει ο Κύριος τι λέει ο σταυρός τελείωσε τι υπέγραψε ο Κύριος με το τίμιο αίμα του εκείνο θα κάνουμε πάντα. έτσι είπε ο Κύριος στους μαθητές του θα διδάξετε τα έθνη να πιουν λέει πάντα όσα εγώ είναι τη μην θα τους πείτε όσα εγώ διέταξα όχι ό,τι θέλουν θα κάνετε εσείς οι χριστιανοί ό,τι διέταξε ο κύριο. θέλεις να κάνεις άλλο κάνει. αλλά θα, θα έχεις υπόψη σου ότι θα έχεις τις συνέπεια Δεν θα πεινάσει ο αγαθός ο άγιος δεν θα πεινάσει ο άγιος δεν θα πεινάσει ο Δίκιος δεν θα πεινάσει ο Δίκιος δεν θα πεινάσει θα πεινάσει ο άλλος θα πεινάσει Ο άτιμος Αυτά τα λεφτά Τα οποία εξοικονόμησε με αδικίες Με, α, με ατιμίες με, με ληστείες, με κλεψιές Αυτό θα του πληρώσει πολύ ακριβά αυτό θα πεινάσει Σίγουρα θα πεινάσει Και αν δεν πεινάσει από το φαΐ που νομίζεις εσύ Τα χρήματα αυτά θα γίνουν οι εφιάλτες του μου έλεγε ένα Άγιο Πατέρας του Άγιον Όρος που έχει φημίζεται ότι έχει και προορατικό χάρισμα είναι από αυτούς που λέγαμε προκαιρού μου λέει κάποτε Πάτερ μου ήρθε εδώ ένας γιατρός και γιατρός με ευτήρας έτρεμε μου λέει τι σημαίνει έτρεμε χώρευε πάντα δεν, δεν μπορούσε να σταθεί τι πάρκισό μου λέει αυτό δεν το έχω ξαναδεί τι πάρκες, αυτό δεν το έχω ξαναδεί, περιουσία αμύθιτη από το αίμα των παιδιών που εσκότωνε, αμύθητη περιουσία, εχώρευε ολόκληρος. Τι θες του λέει, τι θες, λέει θέλω να εξομολογηθήσω, θέλω να μου διαβάσει μια ευχή. Τι θε του λέει, να εξομολογηθείς ή να σου διαβάσω μια ευχή θέλω να μου διαβάσει μια ευχή να πάω να κοιμηθώ τρέμω ολόκληρο. να κοιμηθώ να κοιμηθώ να κοιμηθώ τον Σταύροσα μου λέει άντε του λέει δεν θα προλάβεις να πας στο σπίτι σου θα κοιμηθείς αλλά ποιος θα σε περιβαίνει ο Θεός ξέρει τον Σταύροσα πήγε στον δρόμο πέθανε δεν πρόλαβε να φτάσει στο σπίτι του Να τα λεφτά τους τα είδες τα μετά τι με τι σφαγέ των νηπίων έφτιαξε περιουσία. Έφτιαξε σπίτια, δεν έφτιαξε, ορίστε. Έγιναν τα σπίτια που είναι φτισμένα με το αίμα των μικρών παιδιών τι νομίζεις θα γίνουνε. Πάρα από αυτά που ακούτε εδώ πέρα, που ακούτε στι συμφορέ. Έγινε λέει σεισμό και πέσαν 10 σπίτια. Έτσι νομίζετε πέσαν τα σπίτια. Ποιος τον κινεί τον σεισμό, ποιος τον κινεί τον σεισμό, ποιος τον κινεί τον σεισμό, <ΣΛΣ> ποιος τον κινεί τον σεισμό. Κύριος το κινή. Θα ρίξει λες το σπίτι του δικαίου θα ρίξει Γιατί εκείνο είναι σπίτι Κύριος δεν είναι άδικος Στο σεισμό θα πέσει το άτιμο το σπίτι Εκείνο το σπίτι που έγινε με ληστείες, Με κλεψιές με αδικίες Με αίμα νηπίων Εκείνο το σπίτι θα πέσει Από καρπών δικαιοσύνη φάγεται αγαθός Δεν θα πεινάσει, Μη φοβάσαι έλπιστον επί των Θεών άρε μας, α, μας έκανε ο κόσμος ρε, να πιστέψουμε στον κόσμο δεν τρεπόμαστε λίγο σας βλέπω πως με κοιτάτε σας, σαν, σαν, σαν μεγάλη παρασκευή με κοιτάτε μα δεν τρεπόστε λίγο μωρέ τα λεφτά μωρέ θα σας σώσουν μωρέ τα λεφτά θα σας σώσουν μωρέ δεν τρεπόστε ο Κύριος θα σας σώσει ψυχέ δε παρανόμων το, ψυχέ δεν παρανόμων ολούνται αωροί να ο παράνομος τι τον περιμένει καταστροφή θα πεθάνει πριν προλάβει λέει αωρος σημαίνει πριν προλάβει δεν σημαίνει μόνο νέος ο αωρος είναι και πριν προλάβει πριν προλάβει εκεί που θα χαίρεται τη ζωή θα έρθει ένας κατακέφαλος ξεγυρισμένος και τράβα να ψάξεις να βρεις τράβα να να βρεις που θε τούρθε ψυχέ δε παρανόμων ολούνται άωροι πριν το καταλάβει πριν προλάβει να κάνει τίποτα βλέπετε αυτούς ο διάολος τους έχει αδυναμία είναι δική του αυτή είναι δική του αυτή τον έστειλε το γιατρό να πάει πάνω στο παπαγιάνι. Τι να πάει να πει στο παπαγιάνι τώρα, τι να πάνα να του πεις? Να πάνα να του πει τι. Τελευταία σου στιγμή, τι να πάνα να Το μόνο που να του να το πει δεν κοιμάμε, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Ε, άϊ Και θα κοιμηθεί. Τράβα πήγε. Και κοιμήθηκε μια για πάντα. Έβλεπε φιάλτες τον ύπνο του. Έβλεπε φιάλτες. Αυτά αγαπητοί μου να τα ακούμε και να ξυπνάει μέσα μας να ξυπνάει μέσα μας η ευαισθησία μας για τη βασιλεία των ουρανών Α πάμε και τον επόμενο στίχο Ως το εαυτού στόμα τηρεί την εαυτού ψυχήν <śles> Ποπο, πο, πο, πο, πο. Τι λέει αυτό Τι είπαμε προημένως? λέει εκείνο τον κάλο που έκανε εκείνη επιστήμων έξω ε, λέει 25.000 20 25.000 λέξεις λέει την ημέρα η γυναίκα το στόμα της την ημέρα, όμως και στον ύπνο της μιλάει κοιμάται και μιλάει κοιμάται και μιλάει δεν σταματάει έχω δύο άντρες, παππούλι μου να κάνεις σε να σταματήσει το στόμα της, δεν μπορώ δεν πολύ μπορώ. δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ πάει τελείωσε, να κοιμηθώ δεν μπορώ κάνε προσευχή λέει, να σταματήσει το στόμα της γυναίκας ποιο κρεβά μου μουρμουρά εδώ και στον ύπνο του σου λέω στον ύπνο, αυτά που δεν λένε προλαβαίνουν να πούν την ημέρα τα λένε την νύχτα δεν μπορώ, δεν μπορώ δεν μπορώ λοιπόν όποιος φυλάει το στόμα του τι λέει ο λόγος του Κύριου τώρα όποιος φυλάει το στόμα του φυλάει την ψυχή του Υιός φυλάει το στόμα του φυλάει την ψυχή του λέει ο τι λέει ότι οι περισσότερες αμαρτήσεις γίνονται με το στόμα ψέμα κατάκριση αργολογία πολυλογία βλαστημία εσχολογία πως άλλο να θυμηθώ Ψικοφαντία και και και δεν τελειώσανε δεν τελειώσανε άγγιξε το βιβλίο γιατί τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ από τα 90 τα 40 τα πενήτα είναι το στόμα των αμαρτίες. να γιατί οι πατέρες έπαιρναν το δισάκι τους την Αγία Τεσσαρακοστή και φεύγανε γιατί όλο κάτι θα λέγανε θάνατος και ζωή εν χειρίου γλώσσης το είχαμε πει αυτό το έχουμε ξανά να τι κάνει το στόμα και γι' αυτό τι λέει ο Χρυσόστομος δυο φραγμούς λέει έβαλε ο Κύριος μπροστά στη γλώσσα ο πρώτος φραγμός είναι τα δόντια άμα κάνει να βγει η γλώσσα το φίδι αυτό δάγκωτο δάγκωτο να μην μιλήσει αλλά και αν κάνει και περάσει από το φραγμό των οδότων, κλείσε τουλάχιστον τα χείλη σου να σταματήσει, να μην μιλήσεις. Με στι λέει η γλώσσα, λέει ο Άγιος Ιάκωβο, ο Αδερφόθεο, τι λέει. Διάβασε, διαβάζετε, διαβάζεται, διαβάσετε. Δεν διαβάζετε, δεν διαβάζετε, δεν διαβάζετε. διαβάστε την εγγραφή λοιπόν. Διαβάστε την εγγραφή. Τι λέει, τι είναι η γλώσσα. Η, ο, η, ε, είναι φίλη, λέει, με ή ου θανατηφό γεμάτη δηλητήριο θα να τη φώρω, λέει η γλώσσα γεμάτη δηλητήριο θα να τη τι θες μην μιλάς κρήτων το σιγάν ή το λαγίν έλεγαν οι αρχαίοι προτιμότερη σιωπή παρά να μιλάμε πολλοί μετενόησαν που μίλησαν αλλά κανείς δεν μετανόησε που εσιώπησε Κανείς δεν μετενόησε δια τη σιωπή του Μη μιλάς καθόλου Αυτή ξέρετε είναι λοιπόν, μία από τις αρετές των μοναστηρίων Στα μοναστήρια Ο πρώτος νόμος είναι ο νόμος της σιωπής Μαζί με κάποιες άλλες εντολές Που δίνεται στον αρχάριο μοναχό Μη μιλάς είπαμε, Εγκράτεια γλώσσες Εγκράτεια γλώσσες βεβαίω, Το είπαμε προηγουμένως εδώ Δεν είχες έρθει ακόμα Λοιπόν Εγκράτεια γλώσεις έμπαινε κάποτε έμπαινα στα μοναστήρια οι αρχάροι δεν τους έλεγε ο ηγούμενος. πάρε και αυτό το πετραδάκι μαζί σου τι να του κάνει το πετραδάκι στον... μην το καταπιείς να το εδώ τι δεν θα μιλάς σιωπή σιωπή δεν θα μιλάς πότε μάλιστα λέει ήταν σε ένα μοναστήρι, σας έχω φάει πέντε λεπτά, μου δίνετε άλλα πέντε. Ε, άλλα πέντε. Ε, εντάξει, εντάξει, εντάξει, τελειώνω, τελειώνω, τελειώνω. Είχε λοιπόν βάλει ένα μοναχό, του είχε βάλει ο Γέροντας ο Γέροντας είχε βάλει κανόνα, δεν θα μιλάς Καθόλου, καθόλου. Με τα μάτια του συνανοιόμαστε. Με νοήματα. Να, ήταν πιστό ο, ο υποτακτικός εκείνο, δεν μίλαγε. Πέθανε όμω ο γέροντας. Ο κανόνας έμεινε. Ο κανόνας έμεινε. Αυτός δεν το υπολόγισε ότι πέθανε ο γέροντας, ότι πρέπει να αλλάξουμε και κανόνα. Πέθανε ο γέροντας, ο κανόνας μένει. Συνέχισε λοιπόν. Τα ακούει. Οι άλλοι που μπήκανε μέσα στο μοναστήρι, οι άλλοι που μπήκανε μέσα στο μοναστήρι, τον θεωρούσαν πραγματικά για μουγκό. <και> Αλλά ήταν πολύ ενάρετο. Πολύ ενάρετο. Οι παλαιότεροι τον ήξερα Ο ηγούμενο το ήξερε, ο καινούριο ηγούμενο που είχε βγει. Και κάποτε λοιπόν τον ειδοποιούν από ένα άλλο μοναστήρι και του λένε: Δεν μα στέλνει λέει εκείνο το μουγκό που έχετε λέει. Δεν μα στέλνει εκείνο, είναι λέει ενάρετο. Έχουν μάθει ότι είναι άγιο, κάνει θαύματα. Δεν μα τον στέλνει λέει εκείνον. Έτσι να τον ειδοποιούμε λίγο, να πάρουμε παράδειγμα για καμιά μέρα να τον δούμε λέει να σας τον στείλω αλλά δεν είναι μογκός δεν είναι μογκός τι είναι Α, μιλάει μιλάει πότε μιλάει πότε δεν έχει μιλήσει ναι, γιατί έχει πάρει εντολή από τον γεροτάτο είναι υπήκος θέος θανάτου Τα ακούτε μιλιά κρίτον το σιγάν ή το λαγίν. Ως φυλάσιν το εαυτού στόμα, τηρεί την εαυτού ψυχήν. Φύρα το στόμα σου για να γιασεις την ψυχή σου. Και τέλος, ο δε προπετής χίλεσιν πτωείς η Αυτόν. Μιλάς πολύ, προτρέχεις. Όπου κουράστηκα, αδερφοί μου. Κουράστηκα, το ξαναείπα. Ούτε πλέον σήμερα εμείς οι πνευματικοί ούτε στην εξομολόγηση δεν μπορούμε να κάνουμε τη δασκαλία. Εκείνη την ώρα που επιβάλλεται ο πνευματικός να κάνει διδασκαλία, πολλές φορές προτρέχει το στόμα, δεν αφήνει. Έχω κάποιους που ερχόνται για αξιωμολόγηση και πάω να τους πω: Κάνει αυτό, Ναι ναι το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Το κάνω, το κάνω. Πριν σταμάτα να σου μιλήσω, το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Πριν σταμάτα να σου μιλήσω, σταμάτα να σε διδάξω, μου. ρε, σταμάτα. Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω ο εγωισμός ο εγωισμός ναι ναι ναι ναι αυτό το κάνω αυτό το κάνω το ξέρω το ξέρω πέρα ναι. σε αν το κάνεις σταμάτα να ακούσεις το ξέρω εγώ το ξέρω, το ξέρω σήμερα ο άνθρωπος δυστυχώς που πολλοίς εγωισμός μας έκανε, να τυφλωνόμαστε ακόμα και μέσα στην ιερή ώρα της εξομολογήσεως και ούτε καν και εκεί που είναι η καθαυτό ώρα διδασκαλίας και κατηχήσεως, να μην έχουμε διάθεση να ακούσουμε και να σεβαστούμε τη γνώμη του πνευματικού. Να πάτε στο καλό, ο Θεός είναι μαζί σας, καλή την Αγία και μεγάλη τη Σαρακοστή και με το καλό το άλλο σάββατο. Every